Mm-hmm. <laughs> Καλή σα ημέρα, καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Ράδιο Άρτα στους 101,5 Παρέα θα σαλτάρουμε από τον τοίχο και σήμερα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 για, όσο... για όλους τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποια παρατήρηση Για να δούμε, εργάζεται το τηλέφωνο Α, εργάζεται το τηλέφωνο Καλημέρα σε όλους τους φίλους που ακούνε και εκτός εμβελίας Στον ArtFM στην Κύπρο Στον το Γιόνι Στον επίγειο Κώστα Γιόνι Στην Κοζάνη, Στην Αγγλία σε όλους τους φίλους Που μας κάνουν την τιμή να ακούνε αυτή την εκπομπή Καλή σας μέρα Αλλά και στους άλλους που δεν ακούνε Καλή τους μέρα και αυτόν τον. Δεν πειράζει, την Αγκάμνομεν Μπορεί να μην διαθέτουμε τον κόλο της με ε, ε, ε, ε, συγγνώμη Αλλά τέλος πάντων εντάξει Ρίξτε μας μια ματιά και μα. Κυρία μου και κυριέ μου Συγκεκίνημένη η Ελλάς Μετά την επίσκεψη Σαμαρά στο... Στη Μέρκελ Και αφού τη γλίτωσε ο άνθρωπας Ο άνθρωπας λέμε τώρα ο Σαμαράς έτσι ναι Λοιπόν, συγκεκριμένη ελάς έμαθε ότι η κυρία Μέρκελ τον τάισε ό,τι τάιζαν τα μπλάρια οι αρχαίοι έλνες Τον τάισε υποφαές. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Οι μυστικοί που είχαμε μέσα, υπάρχουν και φωτογραφίες, του και πετσέτα στο λαιμό, πως κρέμαγαν στα μπλάρια τον ντορβά και έχουν τα μπλάρια μέσα και το υποφαές. Έτσι λοιπόν έφαγε και το μπλάρ της Μέρκελ, υποφαές και ξέρετε γιατί τα τάιζαν τα μπλάρια υποφαές από ό,τι λένε η απευθείας αρχαίοι ε, πρόγονοι, π, απόγονοι π, π, α, εμπερδεύθυνοι λοιπόν, για να έχουν λέει αντοχή τα μπλάρια να τραβάν στον ανήφορο, παρακαλώ ε. Δεν γίνονται αυτό, τέλος πάντων, λοιπόν που λες Πείστε, κυρία μου και κυρία μου, πάρε και λίγο υποφαές Πάρτε, πάρε. Τα τάιζα να μου τα μπλάρια. Υποφαές Καταλαβαίνετε εσεί εκεί παραπέρα συγκύπρον τι είναι τα μπλάρια. Λοιπόν. Για να τραβάνε στον ανήφορο. Και έτσι εξηγείται να πούμε όπω αντέχει ο όλα αυτά. Κυρία μου και κυρία μου, τέλο πάντων αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει ότι τα μπλάρια, μπλάρια είναι και το τα τάιζεις ό,τι θε. Βιώνουμε μια κατάσταση, παρακαλώ. Τα το ταΐζουν για να, επιβε... να ζήσει ρε, δεν το ξυπνήσει Α, το θηρίο, δεν το σηκώνεται δηλαδή Δεν ακούγομαι, ας το τηλέφωνο οι δυο μας μιλάμε Μα ακούγανε <laughs> <laughs> <laughs> Τι ζώα είμαστε ρε Ακροατίνε, ναι, ναι, ναι. Ούλα τα πλάσματα Όλα τα κλάσματα μάλλον Έλα, γεια Δεν είναι πλάσματα αυτά, είναι κλάσματα ρε φίλε να, Μου έκανε μια ερώτηση εδώ ο φιλο τηλεκρατής Μάλλον μου είπε κάτι το οποίο δεν μεταφέρεται Γιατί είναι Είναι σόκιν Για το υποφαέσ που, που ταΐζει το, μπλα, το Σαμαρά Σαμαρόμπλαρο Η Μέρκελ Πάντως κυρία μου και κυρία μου ε, Μπορείς να πεις ότι Ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός τον οποίο δεν τον απασχολεί τίποτα Διότι έχει ας πούμε τους Πολιτικούς οι οποίοι Και άλλους στον τομέα ας πούμε Της διοίκησης Τους ε, πολιτικούς, τους συνδικαλιστές Που του αξίζουν Παράδειγμα ας πούμε κοιτάξτε να κάτι με ε, ε, Λέμε τώρα ας πούμε υπάρχει αυτό ο Μπουμπούκο, Εκεί αυτό το ελληνοφανέ καρτούν Με το οποίο τι να κάνουμε ασχολιόμαστε κάθε μέρα Δεν γίνεται διαφορετικά Γλιστράμε και εμείς τον Ταραμά Λοιπόν Πρόσεξε δήλωσε στη Βουλή λέει, Πρέπει να, τα που, να πουλήσουμε τα πάντα Και όχι να πράξουμε όπως οι κομμουνιστές Που δεν ξέρουν από λεφτά Αυτά είπε τώρα το ελληνοφανέ καρτούν Ο πατριώτης ε, Νεοδημοκράτης πια Αυτή η φασιστόγεν ε, Γιοργιάδες. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής Επειδή εδώ στο χωριό μου ε, παρα, Δεν ξέρω τι λένε στα χωριά τα δικά σας Εκεί παραπέρα καταμάνα, κατατάτα, κατά γιο και θυγατέρα Έτσι δεν λένε ρε Κατά μάνα κατά τάτα κατά γιο και θυγατέρα Έτσι δεν λένε Στην Κύπρο, Στην Κύπρο. Στην Γαρούς τι γαρούς. γαρούς Α Α, ναι, ναι, ευχαριστώ Νίκο για το μήνυμα του Γαρούς, μπράβο Λοιπόν, προσέξτε τώρα Επειδή και στα χωριά τα δικά σα θα είναι κάτι ανάλογο Δηλαδή ότι ήταν η μάνα σου, ο σου, ο παππούς σου είσαι ίδιος Το ερώτημα είναι Οι παππούδες αυτού του σκατογενοβολήματος Στην κατοχή, τι έκαναν Μήπως υπάρχει κανένα, καμία έρευνα Την έχουμε εμείς την έρευνα Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δοσύλλογοι Οι ρ τα γενοβολήματά τους και με αποδείξει αυτή τη στιγμή είναι πρώτη μούρη στην δημο στη τηλεοπτική δημοκρατία και αμολάνε τη μαλακία τους, ενώ η... η η πραγματική ζωή έχει πόνο, έχει θλίψη, έχει κατάθλιψη. Αυτά είπε λοιπόν το γενοβόλημα των Γερμανοτσολιάδων χθες. Λοιπόν να τα πουλήσουμε όλα λέει, γιατί αυτός, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι να παρέμβει ο εισαγγελέα, αγαπητέ μου φίλε. Γιατί μιλάει ο Γεωργιάδης υποτιμητικά για ένα κομμάτι Ελλήνων που είναι κομμουνιστέ. Πάντα έτσι μίλαγαν τα, τα σκατογεννοφασιστοβολήματα αυτά. Αυτά τα κύτταρα των ναζιστών εδώ πίδαγαν οι Γερμανοί. Πήδαγαν, ήταν εδώ. Αυτά λοιπόν τα ρουφιάνο κοκουλοφόρια. Λοιπόν, πάντα έτσι μίλαγαν. Εδώ δεν παρένεύει η εισαγγελέα χτε που είπε ότι θα πάρει τα λεφτά του να φύγει αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ τρομοκρατώντας για μία ακόμη φορά το λαό. Αυτό λοιπόν το γενοβόλημα των Γερμανορουφιανοτσολιάδων λοιπόν, δίνει την παράσταση που δίνει καθημερινός και ότου θάματος νεοδημοκράτες μου γιατί είστε κούδες κούδες πολύ, τον παλαμακίζετε, τον ψηφίζετε και νιώθετε υπερήφανοι που αυτό το, αυτή η κουράδα η ελληνοφανή κουράδα έτσι είναι το Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Συγχαρητήρια για τον πατριωτισμό σας και για το μυαλό σας πάνω απ' όλα. Κυρία μου και κυρία μου, κίνησο μπένισο πολέμαρχος. Παρακαλώ. Μπράβο. Σωστά, σωστά, σωστά. Μπράβο, μπράβο. Τελικά να πούμε δεν έχει το ύψος και ένας Φερόμενος αριστερός, καλά μου λέει Εδώ ένας φίλος Να απαντήσεις αυτή την ελληνοφανή κουράδα Ότι τελικά τα σπίτια δεν τα πήραν οι κομμουνιστές όπως, όπως τους έσκαζαν τότε Με τα σχέδια Μάρσαλ και άλλα Τους τα πήραν αυτές Οι ελληνοφανείς κουράδες Αυτές οι ελληνοφανείς Γερμανοτσολιαδό Μαλακοκουράδες Παρακαλώ Έλα φίλε. Dobar večer, je se Balkanika. Οι κάμερε ήταν εκεί για τα Οι προϊόντα. Οι κάμερε. Yeah. Yeah. Τι ψάχνει yeah. λοιπόν και πλέον. Yeah. Yeah. <laughs> Είσαι πολύ φωνηρό, φίλε. <laughs> <laughs> Είσαι πολύ φωνηρό. Τώρα για αυτά που είπες περί παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΜΦΙΑ ή για τα αγροτικά προϊόντα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Το βασικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μίνιμουμ συνεννόηση. Μίνιμουμ συνεννόηση στο λαό αυτόν. Πες τον όπως θέλεις να αποτινάξουν αυτή τη μαλακία. Αυτή, αυ αυτό το γδάρσιμο που τους κάνουν αυτές οι ελληνοφανείς κουράδες. Και, γιατί ο, πολύ σωστά είπε πριν ο φίλος που πήρε τηλέφωνο ότι οι, οι, οι ελληνοφανείς Γερμανοτσολιαδορουφιανοκουράδες τους πήραν τελικά τα σπίτια που το παίζουν πατριώτες και όχι οι κομμουνιστές. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια πατριώτη, πατριωτούλη, πατριωτούμπο, πατριωτομπουμπούκο μου της Νέας Δημοκρατίας και της μεγάλης δημοκρατική παράταξης την οποία οι γέροι τη τρομοκρατίας οι Αντρέιδε, οι Παπαντρέιδε, οι Καραμανλέι και όλα αυτά τα, τα άριστα φτάνοντα στο αποκορύφωμα των Γιουργάκηδων, των Κουστάκηδων, των Σιμίτιδων, των Βενιζέλων και όλων αυτών των Ελληνοφανών επιμένουμε κουράδων. Με συγχωρείτε, είναι πρωί, αλλά άλλη έκφραση και τεράστια εικόνα από το μικρόφωνο δεν βρίσκω. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, αλλά μη στα ότι πως έλεγε ο Πήμας Κίνησε ο Μπένης ο Πολέμαρχος Και κίνησε, κήρυξε πόλεμο Κατά των τζιχαντιστών Έστειλε πυρομαχικά Στις κουρδικές δυνάμεις Και μεγάλη Η είναι ότι Τώρα που μακελεύουν οι Τους Κούρδους αφού τους πρόδωσε πρώτα Η Ελλάς Μέσω του Παγκάλου Γιατί αυτός εκπροσωπούσε την Ελλάδα Εκείνη τη στιγμή Λοιπόν παραδίδοντας τον Οτσαλάν στα κέφια των Αμερικάνων και των Τούρκων, των δυνάμεων που εξυπηρετούσε δηλαδή ο Πάγκαλος, που ήταν πιόνι, υποτακτικός, υπάλληλο πώ να σα το πω. Λοιπόν, τώρα, τώρα, στέλνουνε σφαίρες στο... στους Κούρδους να προστατευτούν από τους τζιχάντους. Μεγάλε... Δεν το ρίχνουμε στα καγκέλα εγώ να τελειώνουμε Λοιπόν που λες μεγάλε Έχουμε και την ρίση του μεγάλου ανδρός ανδρο αραστείου Μάθε Μάθε λοιπόν πόπολο Πόπολο δηλαδή Δεν πιστεύω να υπήρξε ούτε Φίλι των Μαουμάου Τίγμα Μαουμάου είναι πολιτισμένη τώρα Και στον Αμαζόνιο μέσα Κάτι που πιθανε τη γη να την καρπίσουνε δεν πιστεύω δηλαδή μία ομάδα, ένας ολόκληρος λαός Να εργάζεται αυτή τη στιγμή Να δουλεύεται για να είναι πρωθυπουργός ο Βενιζέλος με το Σαμαρά Παρακαλώ Έλα. Καλώς το Να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστώ mm. yeah. Πες... <Το> <Το> <Το> Δεν μου την είπες μου τη λέξη Α, <Το> <Το> <Το> όποια θέλω εγώ, ναι, ναι <Το> <Το> <Το> Ναι Σωστό, al mundo sus cerrores Hola nu mamarava al pecar recordar la μην λέμε τα ίδια, ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Να είσαι καλά. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να είσαι καλά άνθρωπε Να είσαι καλά κι εσύ Να καλά όλοι Λοιπόν ε, Έχεις δίκιο εντάξει σε αυτά που μου είπες φίλε μου Το ερώτημα λοιπόν είναι ε, Το ερώτημα είναι ότι ε, Είναι νόμοι Παρανόμοι, παράγραφοι ε, Κουρελοποιημένο Σύνταγμα ε, Παρανομίες ε, Τυφλή δικαιοσύνη Όλα Όλα αυτά για να είναι ο Βενιζέλος εκεί που είναι. Για να είναι ο Βενιζέλος εκεί που είναι. Και τίθεται ένα ερώτημα. Τι θα είναι... Τόσα χρόνια, δηλαδή πριν τι... αναλάβει την εξουσία ο λαός το 81, πριν, πριν, αν συνέβαιναν αυτά και αν αυτός ο λαός, αν αυτός ο λαός, λάθος θέμα έπιασε αλλά δεν πειράζει. Λάθος θέμα έπιασε. Ας μην ασχοληθούμε με το λαό Να ασχοληθούμε λοιπόν Με την ρίση που είπαμε αυτού του Βενιζέλου Ή μα είπε μια καινούργια ιστορία Μπορεί λέει να μην προτείνουμε πολιτικό Για πρόεδρο δημοκρατίας Έλα μην μας το κάνεις αυτό Μη μας το κάνεις Ρέση αρέσει... ε... Ευαγγέλη Κύριε Ευαγγέλη μη... Δεν θα είναι πολιτικός πρόεδρο δημοκρατίας Πάντως αν θέλει τη γνώμη μου Εμείς ψηφίζουμε Δηλαδή προτείνουμε να βάλετε την Άντζελα Δημητρίου Πρόεδρο Δημοκρατίας Μη σου πω το Φλωρινιώτη Λοιπόν Και δεν το λέω αυτό απαξιώνοντας τα πρόσωπα Νομίζω Ότι είναι πάρα πολύ Πιο σοβαρά άτομα Από τον Παπούλια Από τον Παπούλια Και όλων αυτών Τον συρφετό Παρακαλώ θύμισε εδώ ένας φύρος, ναι μου λέει συμφωνώ γιατί θα τιμήσουμε έτσι και τον εκλυπώντα Μέγα Πασόκο Γιαννόπουλο με τα κέντρα πολιτισμού, τα πολιτιστικά κέντρα και τα σκυλάδικα και αυτά. Όμως επιμένω ότι η... τέτοιου είδους πρόσωπα τέτοιου είδους πρόσωπα είναι απείρως σοβαρότερα από παπούλιδες και όλων αυτόν τον συρφετό μπουμπούκους ε και σου φάνηκε το παχουλό σου πόδι λοιπόν είναι τραγούδι αυτό υπηρώτικο. Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε είναι απείρος σοβαρότερα από όλον αυτόν τον συρφετό που παλαμακίζεται που θαυμάζεται και βγάζεται καταλληλότερους τα γκάλιψ και έχουν μεγάλες δημοφιλίες και τα λιμάν και τα λιμάν, και τα λιμάν. την Άτζελα, λοιπόν και μάλιστα με την ελληνική σημαία κατασυγκινημένη να κατεβαίνει εκείνα τα μάρμαρα του τα, τα σκαλοπάτια τα μαρμάρινα του μεγάρου της δημοκρατίας εκεί πως το λένε κατά τη γιορτή της δημοκρατίας όπου δεν υπήρξε απατεώνας μεγαλοαπατεώνας να μην τα περπατήσει γιορτάζοντας κάθε χρόνο τη γιορτή της δημοκρατίας Καλά, αφήνουμε τσοχαντζόπουλους με φωτογραφίες με πράντες, μάντες, προχθές βγάλανε τον απατεώνα Βαλινάκη στη φόρα και η φωτογραφία που δώσανε είναι από τα σκαλοπάτια τα Μαρμάρινα που κατεβαίνει με τις σίζυξ με τα συνολάκια να πούμε και τα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, αλλιώτικα, αλλιώτικα εκεί στον ίδιο χώρο δεν υπήρξε απαταιώνας μεγάλο απατεώνας σε αυτή τη χώρα να μην κατέβει αυτά τα σκαλιά να μην πγει εις βάρος τη υγείας του μαλάκα υγεία, για μία ακόμη φορά Λοιπόν για να γιορτάσει λέει τη δημοκρατία Ποια δημοκρατία ρε. Για ποια δημοκρατία μιλάτε Και εσείς οι δεξιοί Και εσείς οι Οι για Γιάζου Καλά δεν μιλάμε για τους αριστερούς Εδώ μιλάμε ότι έχει μπει Με τις μπάντες η δημοκρατία Στις τσέπες τους Οπότε άστην ιστορία Πού είναι εκείνο. ο Κοτσούμπας ρε. Πού είναι το Κοτσούμπα Έχει εξαφανιστεί το Κοτσούμπα το, το κοτσούμπα και η κοτσούμπα πού είναι το κοτσούμπα Εξαφανιστεί εντελώς που πολλές ε, Κυρία μου και κυρία μου η, Όπως είπε ο γαμπρός του Μητσοτάκουλα ο, ο Μπακογιάννης Είπε μια μεγάλη χαζομάρα Για να μην πω μαλακία και με παραξηγήσετε Ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν Αδιέξοδα και από εκεί και πέρα την έχουν πάρει Ο δολοφονημένος Ναι Αυτό. Από εκεί και πέρα την έχουν πάρει όλοι οι δημοκράτε και τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Είναι η μεγαλύτερη μαλακία που έχει υποθεί του τελευταίους χίλιου αιώνε. Πολύ απλά θα σου πω γιατί το έχω ξαναπεί παλιότερα πριν ένα-δύο χρόνια. Η δημοκρατία δεν, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αξία, αδιέξοδα είπε και το χρησιμοποιούν οι δημοκράτε του κόλλου. Αυτό είναι λάθο, όχι 1000%, 100, 1000% γιατί? γιατί η ίδια η δημοκρατία είναι αδιέξοδο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων λοιπόν να μην μείνουμε σε αυτό Έχουμε τώρα εκτό από το γαμπρό τώρα έχουμε Ή πως λέγαμε και το γιο του Μητσοτάκουλα Τον Κυριάκο Άρα Κυριάκο Μητσοτάκουλα Κυριακός, Ο Κυριάκος Ο Μητσοτάκουλα λοιπόν ο Αυτό το παιδί που ίδρωσε Αυτό το παιδί που μάτωσε Και με αξιοκρατικά έφτασε Εκεί που έφτασε Λοιπόν, έστειλε λέει στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Πέντε δημάρχους γιατί οι αρνήθηκαν να παραδώσουν τα στοιχεία των δημοτικών ε, ε, υπαλλήλων για έλεγχο των μονιμοποιήσεών τους λοιπόν απλά με την κίνηση αυτή ο Κυριάκος ο γιος του Μπιτσοτάκουλα έστειλε στο Σκαμνί τον πρώτο και μεγαλύτερο βαθμό του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που είναι η αυτοδιοίκηση δεν ξέρω αν με συλλίβεις εσύ τώρα που ε, κύριε Νοσοκόμα μου που εξελέγει δημοτικιά σύμβολος ή εσύ ε, ο, ο, ο φρέσκος Δήμαρχος, ξέρω εγώ, που γεμάτος υδάς και όρεξη θα διοικήσεις και εσύ τους τόπους τους οποίους εξελέγεις. Καταλαβαίνετε τι έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκουλας. Τώρα το εάν λεπτό, Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Δώσε, λοιπόν, που λες Ελληνάρα μου Τώρα, ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεαγροατά μου Λοιπόν, Ελληνάρα μου αν, Επειδή, όπως έλεγα και χτες Τη φίλη από την Αγγλία, λέμε την καλημέρα Από συνήθεια, μιλάμε για Αυτοδιοίκηση Δεν ξέρω αν μέσα στο δημοκρατικό Πανέξυπνο κομματικό μυαλό σου Μπορεί να αναλύσεις Τι σημαίνει αυτοδιοίκηση Και αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός, είναι πρόσεξε, ο πρώτος και μεγαλύτερος βαθμός του δημοκρατικού πολιτεύματος Γιατί είναι αυτοδιοίκηση Η κεντρική πολιτική σκηνή είναι άλλο πράγμα Όσο και να σέρνεται ένας αυτοδιοικητικός, μα είναι μα υπάλληλος Είναι αυτοδιοίκηση, είναι κοντά δηλαδή ο λαός Πρέπει να αυτοδιοίκητηθεί, μπορεί αν θέλει να το πλακώσει και στις φαλιάρες το Γεωργιάδη δεν τον βρίσκεις να τον πλακώσεις στις ασφαλιάρες χώρια που τον φυλάνε τάγματα και και μάτ λοιπόν εδώ λοιπόν ο αυτοδικητικός πρόσεξε πόσο κοντά είναι ιερός ο βαθμός αυτής της του δημοκρατικού πολιτέματος γιατί είναι ο πρώτος, είναι αυτοδικητικός you, you know you γέγγε Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έστειλε στο σκαμνί ο γιος του Μητσοτάκουλα Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πόσο εύκολα... εντάξει δεν μιλάμε ότι εσύ τώρα είσαι βολεμένος, σου τα Μιλάμε για την λογική κατάσταση. Πού βρίσκεις λογική λοιπόν σε αυτή τη χώρα. Αυτό, αυτό λοιπόν έστειλε στο σκαμνί ο γιος του Μιτσοτάκουλα. Παρακαλώ. Καλώ στον επίγειο. Τι έγινε, Ρα... <κοί> ναι. Ρίξαν τη σελίδα του αμάρα του, γιατί Ποια, ε, Τι αυτή που, μεταδε... που βγαίνει το ραδιόφωνο, Γιατί τι... μάλιστα, μάλιστα. <κοί> τι να κάνουμε, Είσαι εσύ είσαι παιδί μου, εσύ είσαι, εσύ είσαι δηλαδή ο, ο BBC να πούμε εσύ, έχ, εσύ έχεις Ο Κουνενές έγινες ρε παιδί Έγινε Γεια σου Κωστάκι, μου να είσαι καλά Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι ε, να είσαι καλά Εντολή Κώστα Γκιόνι Μακριά από τα ελληνικά ραδιόφωνα Γιατί μαύρο φίδι που σας έφαγε Είπε ο Κώστας ο Γκιόνις ο επίγειος ράδιο αετός Και μου πέπει τη ευκαιρία ότι ρίξαν τη σελίδα Του Νίκου του Αμάραντα από την Κύπρο Πού να τη ρίξουνε Εντάξει. Κούμποσε πάνω του ο Κώστας Και γίνεται η δουλειά Τέλος πάντων με αυτή την τεχνολογία Όλο και κάτι γίνεται Και βγαίνουν οι φωνές προς τα όξω. Κατάλαβες μεγάλε τι έκανε ο γιος του Μητσοτάκουλα Εγώ δεν σου λέω αν έχουν δίκιο οι, οι δήμαρχοι οι, Στην Ελλάδα ένα απέραντο ε, Πορτ Έλο είναι η κατάσταση Αλλά Ο δημοκράτης ο γιος του Που αξιοκρατικά Χρόνια Διάβασε, δούλεψε, Δούλευε πιάτα. Δούλευε νυχτοφύλακας Για να τελειώσει το πανεπιστήμιο Μετά έδωσε εξετάσει. Πόνεσε στη ζωή του Για να γένει, να γένει. Έτσι με ελαφρά την καρδία Παρακαλώ Χαίρετε Πού είναι τι να κάνουμε Μισό λεπτό Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι <coughs> Α ah, καλά Ναι Ναι, ναι. <coughs> Το μεταφέρω Το μεταφέρω <coughs> να το μεταφέρω Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι ναι Να δικαστούνε, ναι. Να δικαστούνε Έλα. Εγώ γελάω με όλα πια Έλα, για για γεια Γελάω με όλα πια Εκτός από τον πόνο, θα σου εξηγήσω Μισό λεπτό, til... θα σου πω Τι μου ο τηλεαφραντίζ, πες μου καναλάρχα μου Ναι, εντάξει μου Πω ο Κώστας, για χθες, σήμερα οι σελίδες του του Νίκου του Αμάραντου του αρτεφέμ δηλαδή είναι μια χαρά μην μπερδευτείτε μπείτε στις σελίδες μπείτε στις σελίδες αβέτα μου είπε λοιπόν ο, ο φίλος τηλεακροατής εδώ πέρα ότι ε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και όποιος δήμαρχος σήμερα δεν είναι ε, δεν διαμαρτύρεται ή δεν τα κάνει ρημαδιό είναι απλά εγκάθετος της Μέρκελ και του συστήματος έλα έλα μην μου τέτοια με εξέπληξε. με εξέπληξες, με εξέπληξες. Δηλαδή θα βγει ο νεοδημοκράτης Δήμαρχο να κάνει ντάτσι ντάτσι το γιο του Μητσοτάκουλα. Άιτε και ότι σου λέω εγώ ότι ο Δήμαρχο είναι Πασοκτή. Θα κάνει ντάτσι ντάτσι το γιο του Μητσοτάκουλα. Άιτε και σου λέω εγώ ότι ο Δήμαρχο είναι Σιριζέο. Καταλαβαίνει. Τώρα αν, αν έχει στείλει στο σκαμνί το Δήμο τη Πάτρα επειδή εκεί βγήκε ο υποστηριζόμενο από το Κουκουέ και άλλε τέτοιε αυτέ και ο στη Λάρισα. Λάρσα, Λάρσα, Λάρσα σίδα και Λαχτάρσα, λοιπόν και άλλα... Εδώ μιλάμε ότι είναι ένα γενικό μπάχαλο Ένα, ένα γενικό μπάχαλο Πολύ απλά θα σου απαντήσω ε, Φίλε μου τη τηλεακροάντα Αφού έφτασες Στη ζωή αυτή Είδες όσα είδες Στη μικρή ή μεγάλη διάρκεια της ζωής σου Έφτασες Να έχεις υπουργού στο γιο του Μιτσοτάκουλα και του Γιουργιάδη Θα τα δεις, θα δεις κι άλλα Όχι δεν έχει πάτο το βαρέλι τώρα δεν σου μιλάει τώρα ο Γιοργιάδης και ο γιο του Μετσοτάκουλα ας τον ίδιο το Μετσοτάκουλα. Να σου μιλάνε για δημοκρατία και να εφαρμόζουν με τέτοιες πράξεις τη δημοκρατία. Είναι, δεν είναι για γέλια. Μπορεί να είναι κλαυσίγελος αγαπημένα μου τη τηλεακροατή, αλλά είναι για γέλια η κατάσταση. Μα αυτή, με αυτά τα ξεπουλιτάρια όλα, τους δημοσιογράφους, τους, τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, Όλο από το ξεφτυλίκι, είμαστε εντελώς, μα εντελώς ξεφτυλισμένοι. Δεν βρίσκεις δηλαδή, ίχνος αξιοπρέπειας πουθενά, ανεχόμενοι αυτές τις καταστάσεις και δίπλα μας, και γύρω μας, και παραπέρα μας. Καλά έκαναν οι άνθρωποι. Απ' τους 9 νέος, λέει, δισεκατομεριούχους που απέκτησε η Ευρώπη. ΕΕ. Το 2014 οι δύο είναι Έλληνε. Γιατί να μην είναι Έλληνε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ε, γιατί, αυτοί δεν φοβούνται με του πάρει τα σπίτια ο κομμουνισμός Έβγαλαν 60 δι σε τράπεζε, λέει οι Έλληνε τη τα, τα τελευταία χρόνια. Έλα, σώπα. Τι ειδήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα, μην με το αλέσ. Εδώ ο άλλο σου ομολογεί, Υπουργό Πράμα. Υπουργό Πράμα, ότι θα πάω τα λεφτά μου όξο άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και καθόμαστε και το κοιτάμε στα χάπατα. Καλά μου πένας φίλος Τι να κάνω ρε λες. Τι να κάνουμε που μονάχοι μας είμαστε Να πάρουμε το κασάρ Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το κασάρ εκεί παραπέρα. Και να βγούμε να πούμε να κόβουμε κεφάλια Πόσα Μόνοι μας είμαστε, Μόνοι είμαστε. Ό, Όλοι είναι χωμένοι παντού Σε κόμματα, σε ομάδες Και τα κόμματα και οι ομάδες τους λένε Κάλμα παιδιά Θα χιάσει δουλειά. Θα χιάσει δυλιά θα τη ανατραπεί η κατάσταση, θα καταργήσουμε εκείνο, θα βγούμε εμείς, ε, ο Θεός είναι μεγάλος και άλλα τέτοια να Δεν καταλαβαίνει κανένας ότι δεν πάει άλλο. Όλοι ακολουθούν ως καλά πρόβατα το, την ομάδα τους, τον αρχηγό τους. Τι να κάνω, μόνος μου μου λέει να βγω όξο. Δεν θα προλάβω, μου λέει, θα μου φοράσουν ζουρλομανδία. Καλύτερα, θα πληρώνει το ρεύμα του τηλέφωνο το, και το πετρέλαιο, το, ε, τα κατήργησαν τα ζουρλοκομία. Λοιπόν που λε, φίλε μου, ναι, είναι δύο δισεκατομμυριούχοι καινούργοι και από τους 775 ζάπλουτους της ΕΕ, οι 11 είναι Ελληνούμπες. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Η περιουσία ξεπέρασε ε, αυτή τη στιγμή το 1 δις δολάρια και λοιπόν ε, ο καθένας. Συνολικά δηλαδή, γύρω στα 18 δις, 20 δις δολάρια και οι 11. Μπράβο παιδιά, να τα κατοστήσετε, να τα κάνετε 100 τα δις. Δολάρια που έχετε μπράβο και που είδατε την ευκαιρία μέσα στην κρίση και γένατε δισεκατομμυριούχοι μπράβο και ξαναμανά μπράβο το ερώτημα είναι το εξής αφού δεν βρίσκεται δυο δύο-τρει τέτοιου έξυπνου που βρίσκουν τις ευκαιρίες μέσα στην κρίση να τους βάλετε να κυβερνήσουν διότι να σου πω κάτι ρε δεξί, επειδή είσαι πατριώτης το λέω επειδή καταλαβαίνω ότι έχει κλεισμένη την Ελλάδα μέσα σου αυτό το Γιακουμάτο πόσα χρόνια θα τον έχεις Εκεί να τσαμπουνάει αυτά που τσαμπουνάει Ξέρεις πόσα χρόνια κλείνει ο Γιακουμάτος Στις πλάτες ενός λαού Ξεσκίζοντας ενός λαού Τα έχεις μετρήσει ποτέ Έμου ήρθε ένα όνομα τώρα Δεν μιλάμε για τον γιο του Μητσοτάκουλα Ή για κάτι άλλα μπουμπούκια Που βάλατε στη βουλή τώρα αυτή τη στιγμή Αυτό το διακουμάτο, Πόσα χρόνια θα τον έχεις Με στους που είναι πατριώτε, που έχουν την Ελλάδα κλεισμένη μέσα τους και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Δεν βαρέθηκες εσύ ο ίδιος, δεν βαρέθηκες. δε σου μυρίζει σκατήλα αυτή η ιστορία. Παρακαλώ. Loving, Τι έχουμε λοιπόν... Το πλευρό του συναδέλφου του στο Μεσολόγγι, την ώρα που η τράπεζα πληστηρίαζε το σπίτι του, πετώντα στο δρόμο τα τρία παιδιά του, στάθηκαν στο πλευρό του έμποροι από όλη την Ελλάδα και απέτρεψαν έναν ακόμα πληστηριασμό στο Μεσολόγγι. Ακούτε ποια είναι η πραγματική ζωή, Εσύ που κοιτά τώρα, κάποιο θα στην τηλεόραση. τρία παιδιά τον στο δρόμο η τράπεζα. Πήγαν οι πολίτες εκείνης, έτσι λέγονται εκεί στο μεσολόγι και με ένα ωραίο σύνθημα κανένας μόνος του στην κρίση. Κατάλαβες, αυτό είναι ένα σύνθημα ανθρώπινο. Είναι ένα σύνθημα που περιέχει κοινωνική συνοχή. Κανένας μόνος του στην κρίση. Λοιπόν, βέβαια θα ενδιαφερθεί το άλλο άλλος με τα χίλια πινταγουαίσια. Και γλίτωσε ο άνθρωπος Συμπαραστάθηκαν εκεί οι έμποροι οι άλλοι Και γλίτωσε μάλλον προς το παρόν Το σπίτι Οπότε τα, θα είναι, θα συνεχίσουν τα παιδιά Τα παιδιά του να είναι ε, στο, Να έχουν ένα κεραμίδι Πάνω από το κεφάλι Γιατί ο κρεμάστηκε 83χρονος στη λευκάδα μάλλον από ερωτική απογοήτευση Ε βέβαια έτσι δεν θα μας έλεγε Ο Μπομπούκος και ο Βορύδης Ναι τον βρήκε ο γιος του Χρυμάστηκε 83χρονος Και άλλοι κάποιοι βέβαια θα πούνε Έλα μπορεί να τα σκατά 83χρονών ήταν και αλλά γιατί έγινε Έτσι θα, θα πούνε κάποια μεγάλα μυαλάκια ανθρωπιστέ. ανθρωπιστές Λοιπόν Σύμφωνα με την Κομισιόν μεγάλε Ο μεγαλύτερος Μπαταξής Πώς να σου το πω Ο φιλέτης στην Ευρώπη είναι αυτό το ελληνικό μπουρδέλο που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Η Κομισιόν λοιπόν, σύμφωνα με την Κομισιόν, μόνο σε ιδιώτε μέχρι το 2013 χρωστάει 350 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε πει, τα έχουμε Από τη στιγμή που δεν μπορούσες να λειτουργήσει εσύ το λιμάνι σου και το έδωσε σε Κινέζου, από τη στιγμή που δεν μπορεί εσύ να λειτουργήσει την πρωτογενή, δευτερογενή παραγωγή σου, την διέλησες, και θέλεις να τους κάνεις όλους γκαρσόνια Κάτι άλλο συμβαίνει Κάτι άλλο συμβαίνει Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό Να χρωστάς Και ενώ Μπορεί αυτός που του χρωστάς Να χρωστάει να Μην έχει να πληρώσει φόρους Και να σου λέει έλα να τα συμψηφίσουμε Και να του λες όχι ε, Εκεί αποδεικνύεται και η κατάσταση Είναι αυτό που λέγαμε και χθε. Ότι δίνοντας 1,5 ευρώ παίρνεις μια τυρόπιτα, δίνεις 10 ευρώ παίρνεις ένα πουκάμισο, δίνεις 20 ευρώ παίρνεις ένα παντελόνι, κάτι παίρνεις τέλος πάντων. Στην Ελλάδα δίνοντας χιλιάδες εκατοντάδες ευρώ σε φόρους δεν παίρνεις τίποτα πίσω, αντίθετα σου παίρνουν και το σπίτι και το βραγί και όλα. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι Άλλη απόδειξη δεν χρειάζεται Έγινε χθες και αυτό Λοιπόν Αποκαλύφθηκε Ότι αυτό που αποκαλείται ελληνικό κράτος Δεν είναι τίποτα άλλο Από μια μεγάλη τοκογλυφάρα Τοκογλυφάρα μιλάμε Σαν αυτούς που δρουν στις περιοχές σας Χρόνια και σκοτώνουν κόσμο Και ζητάει το αίμα Των πολιτών αυτής της χώρας Όχι όλων βέβαια προς το παρόν Έτσι και επίσημα από χθε, λοιπόν, βγήκε η σελίδα των πληστηριασμών του κράτους όπου οι ιδιοκτησίε των Ελλήνων κρέμονται για χρέη εκεί. Είναι λοιπόν και λέει: Πολίτε σπίτι τόσο το κράτο. Αυτά τα κάνει το κράτο. Το κράτο. Λοιπόν, Κατάλαβες το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι πληστηριασμοί αφορούν σε όσου οφείλουν πάνω από 300.000 ευρώ. Αλλά είναι ψέματα διότι. Διότι υπήρχε εκεί ένα ακίνητο αξίας 7.500 ευρώ Το οποίο ξεκινούν, προσέξτε, σε διαδικτυακό πληστηριασμό από τα 38.000 ευρώ Είναι ζούρλια, είναι τρέλα Θα μου πει βέβαια, ποιοι είναι αυτοί τελικά οι δημόσιοι πάλι Ακ, Είναι ακρευνώς οι λήφοι, αυτοί που τα στείνουν αυτά Οι γραμματίστα, οι υπουργεία, οι σύμβουλοι, αυτά τα δημοσιοί παλιλάκια Οι υπουργοί οι ίδιοι, τι είναι Ένα μάτσο οι είναι τι περίμενες λοιπόν Αλλά δεν έχει σημασία η λιθιότητα Αυτού του μάτσου που περιφέρεται Και απομοιζά τη ζωή Των ολίγων Εναπομεινάντων Ελλήνων Σημασία έχει ότι από χθε Και αποδεδειγμένα Το κράτος αυτό είναι μια μεγάλη Τοκογλυφάρα Κατάλαβες είναι μια μεγάλη Τοκογλυφάρα λέμε τώρα Τοκογλυφάρα Κανονική μπείτε στη σελίδα να τα δείτε Μετάχθηκε τις τελευταίες μέρες, έχει, βγει, έχει γίνει φύρμα, να πούμε, στη Λάντζελας, μια παλαγγιά καθηγήτρια πανεπιστημίου για αυτή, η οποία, να πούμε, μας λέει ότι ούτε ο τάφος στη Βεργίνα είναι του Φίλιππου, ούτε ο τάφος της Αμφίπολη είναι ελληνικός, ούτε τόνα, ούτε τ' Το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ σου λέω ότι ο τάφο στη Βεργίνα είναι των εξωγήινων, είναι των Ελ. Και ο τάφο στην Αμφίπολη δεν είναι... Ρωμαϊκός ούτε ελληνικό είναι Βραϊκός. Μωρή παλαγκιά. Τώρα βρήκες να τσαντιστείς που κάνει πεγνίδιο ο Σαμαράς Με την Περιστέρη εκεί πέρα γιατί αυτά ισχυρίζεται για την, για την Αμφίπολη Τώρα που ήσουν αμωρή τόσα χρόνια να μας αποδείξεις τεκμηριωμένα Ότι ο Ανδρόνικος έκανε λάθος Ήταν καλά που ταμάσαγες τόσα χρόνια Έγινες και καθηγήτρια πανεπιστημίου Δεν ξέρω ρε παιδιά τι είναι ο Μα να με αυτόν τον το τάφο Μπορεί να είμαι εγώ θα εκεί μέσα Λοιπόν και να σας κάνω μπου Να με δείτε μπροστά σα και να σας κάνω μπου Εκείνο το οποίο ε, Βλέπω ας πούμε Ότι κάτι παλαγιάδες και κάτι τέτοιο, Πρέπει τελικά τελικά, Πρέπει τελικά Πρέπει τελικά Πρέπει τελικά <Τι> Δεν είναι λοιπόν ο τάφος Στη Βεργίνα είναι του, του, του, του Από τον πλανήτη των Ελ ε, ταγματάρχη που ήταν στο Διαστημόπλιο Και στον τάφο της Αμφίπολη είμαι εγώ σου λέω. Θα σου κάνω μπού μόλι μπει Στον όγδοο θάλαμο Εκεί είμαι να πούμε με μπουζούκια μπαγλαμάδες Και παίζουμε Έλέω βαράτε τους ρε Παρακαλώ Παρακαλώ Με κάνει τόρο. Ναι ναι ναι, ναι, ναι. ναι ναι Την Παλαγκιά τη νοιάζει η αγαπητέ μου τη Λακροτή γιατί βρήκε μάλλον ε, έξτρα μεροκάματο. Εντάξει, τόσα χρόνια την τάιζε ο ελληνικό λαό και βγήκε και έχει φωνή. Κατάλαβες Εδώ τώρα είναι το κόλπο μεγάλο, έτσι. Ποιο τη δίνει φωνή, από πού τα παίρνουνε και μία αλυσίδα ολόκληρη. Κατά τα άλλα, μεγάλε δεν κάνει παιχνίδι. Η Παλαγκιά κάνει περιστέρι με το Σαμαρά. Πάει Παλαγκιά. Βαστά αυτοί είναι οι σοβαροί επιστήμονες του ελληνικού, θυμόσαστε τι λέγαμε, τέτοιος λαός είσαι, τέτοιους καθηγητάδες έχεις, καθρέφτες σου είναι και καθηγητάδε. καθηγητάδες. Λοιπόν, κυρία μου και κύριέ μου, η Γενική γραμματέα του Υπουργείου πολιτισμού φοιτήτρια του Ανδρώνικου υπήρξε αυτή, δήλωσε επιλέξει προσέξτε, δεν είμαστε αντίθετοι σε σπόνσορες για την ανασκαφή του τάφου της Αμφίπολης, ακούτε ωραί, Έλληνοι. «Ακούτε τι είπε! πληρώνεται αδρά αυτή τώρα από τον Έλληνα!» Έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg, λοιπόν αυτή η δημόσιος υπάλληλος, και τονίζει εν μέσω κρίσης τα ιδιωτικά κεφάλαια θα βοηθήσουν την ανάδειξη και συντήρηση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Αυτό, κυρία μου και κυριέ μου, μόνο και μόνο που το δήλωσε, έπρεπε την ίδια ώρα να την ξαποστήλουν άνευ αποζημιώσεως και να την κρεμάσουν γιατί είναι βαρύ το ατόπιμα». Δεν μπορεί να έχει sponsor, σπόνσορα, η Ακρόπολη. Μωρεί δημόσια υπάλληλα. Δεν μπορεί να έχει σπόνσορα. Δεν μπορεί, το καταλαβαίνει. Τι να καταλάβει, θα μου πει. Αν το καταλάβαινε, δεν θα, πήγαι, θα πήγαινε εκεί που πήγε. Δεν μπορεί ρε, να έχει σπόνσορα. Η ψυχή σου το καταλαβαίνει. Θα μου πει, δεν έχει πουλημένη. Δεν μπορεί ρε, να έχουν σπόνσορα. Τα κόκαλα του πατέρα σου το καταλαβαίνει. Θα μου πει, τα έχει πουλήσει κι αυτά. Παρακαλώ. Περάσει από το παλούκι, όχι από την αξιολόγηση Τέλος πάντων ναι. ναι, εντάξει φίλε μου Να καλά Τα κριτήρια φίλε μου που πέρασα αυτή Είναι άλλα Οπότε λοιπόν μετά το εθνικιστικό μου παραλήρημα Τσιριζέ μου Λοιπόν Απλά Δεν μπορεί να έχουν σπονσορα αυτά τα πράγματα Το καταλαβαίνετε Και μην μου κάνετε παραλληλισμού Ότι ξέρω εγώ ε, οι πλούσιοι παλιά έδιναν λεφτά για το θέατρο και για το άλλο Δεν έχουν καμία σχέση Ο πλούσιος τότε μεγάλε ήταν και πρώτος στη μάχη του Μαραθώνα Αν το θυμάσαι Μη τα λες όπως σε συμφέρει Φόραγε τα σαντάλια και την πανοπλία και κόσευε Στα βάτα Εντάξει Εντάξει Είναι άλλο τότε άλλο ο σπόνσορας Δεν ξέρω αν με κατηλίβεις Με κατηλίβεις Αυτούς λοιπόν, αυτός ο λαό είσαι, αυτούς έχεις και στα υπουργεία διορισμένους Αυτοί είναι και δημόσιοι υπάλληλί σου Είναι, προσέξτε, γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Και υπήρξε φοιτήτρια του Ανδρώνικου Που βρήκε τον τάφο που δεν είναι του Φίλιππου Αλλά του εξωγήινου, όπως μας είπε η άλλη καθηγήτρια, η Παλαγκιά Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε μεγάλε και σε δουλειά να βρισκόμαστε Αγοράστηκε λοιπόν ε, ως μόνος πλειοδότης από, το, το, από την τράπεζα Πυραιός, το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν, έναντι 115 εκατομμυρίων ε, ευρουλακίων. Λοιπόν, στην ημιθέα θηγατρική τη της Πυραιός πια θα ανήκει και δημιουργήθηκε και έχει ένα μοναδικό σκοπό η ημιθέα να αυξήσει τον ιατρικό τουρισμό. Θέλει εσύ, ξέρω εγώ, Φιλιππινέζε μου αύξηση υπέου. Περάστε στην Ελλάδα. Αγοράσαμε νοσοκομεία. εγάλε κράτο που δεν μπορεί να δώσει παιδεία, υγεία, απλά πράγματα. Βασικά πράγματα στο λαό του δεν είναι κράτο. Περι, περιμένεις από καμιά ημιθέα και τράπεζα εσύ να σου δώσουν υγεία. Και φράγκα να έχει, όσα και να πληρώσει, είναι. Σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει το καρπούζι. Γιατί το καρπούζι μπορεί να το πάρει στο πασπίτι και να είναι κολοκύφι. Οπότε τι, θα το πας πίσω. Έτσι θα είναι και η ιδιωτική υγεία. Η κυρία Μενδώνη του Υπουργείου Πολιτισμού, παίρνοντα μισθό 5.000 ευρώ, λοιπόν. Προσέξτε. Κάνει αυτά που κάνει τα τρελά τη. Η γενική γραμματή λοιπόν και όλων των κουραδιαρέων των Επιτροπών, παίρνουνε πέντε χιλιάρικα. Πέντε χιλιάρικα. Πέντε χιλιάρικα, δηλαδή μέτρατα, για να μην κάνουν τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να συμμετέχουν στο πιάτσικό και στη διάλυση της Ελλάδας. Αυτή είναι η φανερή μισθή. Ας τους άλλους. Επίσης ο Κυρλοβέρδος έχει στα χέρια του λίστα με τα δύο πλαστά πτυχία που δόθηκαν στην Ήπειρο, αυτή είναι όμω καλά Ας εντάξει άσε εντάξει άσε εντάξει σου λέω άσε εντάξει άσε εντάξει σου λέω Λοιπόν να το τελειώσουμε το θέμα σήμερα Γιατί πολλά είπαμε Πριν το τελειώσουμε Ακούσουμε τις περιπέτειες Του μπάρμπα Του Παναή της ευτυχίας Να το αφιερώσουμε και στο σάκι που του αρέσει Αφιερωμένος όλους εσά Και γυρνάμε να κλείσουμε την εκπομπή Ακούγοντας πρώτα αυτό το ωραίο τραγούδι Και εδώ είμαστε Μπα γοντάι, τόξα ακούστο το, το μπανάλι. Καμαρίκια, συγκλικί. Λάζω στη μέση του χωστό. Μουστακί, μαύρο γυριστό. Καφέ, αμάν και αγαπητή Είχε σκοτώσει τσάντυρμα Όταν περνούσε κάτυρμα Μπροστά απ' το καρακόλι Για να γλιτώσει τα καπνά Σκαρφαλώσε απ' τα βουνά Και τα φεύγα τη αστυμπό ο δρόμος τα σε φαρί το μάτι του θολοβαρή πάτουσε και τρέμε ο δρόμος σαν μια βραδιά κι όσοι ήταν με καρδιά τον βάρεσαι η τρέλα και μπ και μπ και μπ τις πιστολιές. και σπάσε δυο μπορτέλα. Το χω σαν λάχενε να δει, σαν μικρό. Κ και είναι μου η τζεβό οι χανν σχ να παελάνες για τκή μας βγάθα να βανες πως τουους πικούμας τις γωνες κρβάμε καττιρμας Πιο δίληνο Πριν χαράξη η αυγή, και πριν ο ήλιος καλοβγή, το στολίζαν στην κάσα, τον κλέτσες μες και αηβαλή, τον Παρβαμού τον Παναή, πήρει η Τουρκιά Τον έφαγε μια παστρικιά, μια του παλιά αγάπη δικιά. Αχ, χαίρη γάπη, αγάπη, γιατί ο μπαρμπάς μου θαρώ. Κρυφατίστα κι από καιρό, με την αγγέλα του αράβ. Την παραλίτη ναυγή βγάζει τουρτιά, διαταγή. Ποιο ερχόταν να κλείσει. Μη σκοτώθει καλός άλλο, Ραγιά απλά σε κλέτια τη καρδιά και ρωμιος, Μα σβηστήκε ο Παναής από τα γκλητάρτια ζωής ας έχεις χωριό η ψυχή του, αυτόν που έτρεπε η Τουρκιά τον έφαγε για, και πήγε τσάμπα η ζωή του Μάγκας ο Παναής Ωραίος ο παναή, Τέλος για σήμερα Πήραμε και πολύ ώρα από τον καναλάρχη να βάλει τις φωνές Κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι Θα ακολουθήσουν τα γλέντα του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την ε, Πώς το λένε Την ακροάση Για τις ωραίες παρατηρήσεις σα Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια και χαρά σας Παραδείγματο χάρη, η ΕΚΤΟΝΕΝΑΚΟΜΑΠΕΝΔΕ,